Ελέο Γεια σα! Καλώ ήρθατε ξανά όσοι ξανά ήρθατε Χρήστο! Χρήστο! Δημητρά! Τι κάνετε, πώ είστε, πώ ήταν η εβδομάδα σα, πώ ήταν η εβδομάδα σα, Δημητρά! <laughs> Ωραία, <laughs> ευχαριστώ. Προχωράει. Mm, προχωράει. Mm, προχωράει. Τελειώνει, λέει. τελειώνει. Πριν ήταν mm. mm. καλά, ήταν πολύ καλά. Mm. Βασικά τώρα ξεκινάει καινούργια, γιατί αυτό το βγάζουμε εμεί κάθε Δευτέρα, έτσι δεν είναι. Ακριβώ. Οπότε καινούργια εβδομάδα. Νέε εβδομάδε. Νέε εμπειρίε. Σίγουρα. Νέα ζωή. Ναι, χρόνια. ναι. Ναι, χρονιά. Ναι. Εσένα, Χρήστο, ήταν η εβδομάδα σου? Πολύ καλή. Ευχαριστώ. <laughs> <laughs> <laughs> μια μου καλή για τέλεια. Εξαιρετική. Mm, αυτά. Mm, τι δουλειά κάνατε, παιδιά? <laughs> ε... Να πούμε ή να μην πούμε. Να αφήσουμε να, ε... να πέπλω μυστηρίου. Ας το καλύτερο. Ας το καλύτερο. Ας το, Να πέπλω. <laughs> θα σας πούμε στην τελευταία εκποίη που θα κάνω. Ε, ε. ε. ε. ε. ε. Ωραία. Ναι. Δεν θα υπάρξει ποτέ τελευταία κοπή. Αλλά γενικά δουλεύουμε όλοι. Ναι. όλοι. τον κόσμο. Να πούμε τι δουλειά θα θέλαμε να κάνουμε, Θα μπορούσαμε. Τι δουλειά θα ήθελε να κάνει, Δημήτρη, Σαν δουλειά ονείρων και. Ναι. Ψυχολόγο νομίζω κυρίω. Καλά, είσαι μικρή ακόμα, μπορεί να γίνει. Καλά, μακάρι να πόσο σχολείο θα το μεγαλώσω Ελπίζω να γίνω ψυχολόγο. Και να ασχολούμαι με παιδάκια κυρίω. Αυτά. Από μένα. Mm. Καληνύχτα σας. Εγώ θα είσαι. ήθελα να γίνω ηθοποιός. Mm -hmm. okay. mm. Είσαι ήδη Επαγγελματίας. Mm. Ή... ή πιλότος. <laughs> mm, Το... είσαι... Μ' αρέσει όχι όχι και τα... Είσαι drone. Σωστά. Ε. ε, κάτι άλλο. Ού και πού. Ε, κάνει όλα. Πότε... Αλλά θα ήθελα να πιλωτάρω. Mm. Και να mm. παίζεις. Μπορείς να παίζεις τον πιλότο. Θυμάμαι όταν πήγαινα σχολείο και παίζα ένα simulator. Τι είναι αυτό. Flight simulator. Στον <ελίου> πολυεπιστήμιο, στο joystick. Και... <σταλίου> Δεν ξέρω, <σταλίου> εγώ είμαι πολύ μικρή ακόμα. Εσύ, Χριστό, τι θα ήθελε να γίνει, στον μεγαλώσει. Εγώ με βάση αυτά που έχω σπουδάσει. Καλά, <σταλίου> α το Χρήστο. <σταλίου> θα αφήσουμε μια εκπομπή μόνο και μόνο στο Χρήστο να μα πει τι δουλειά θα ήθελε να κάνει. Οχι ο εκπομπή. Τι δουλειά θα μπορούσε να κάνει κάποιο όταν έρθει στο Κόλμη, Ανάλογα τα προσόδα του, ανάλογα. Ανάλογα αν, τη γλώσσα, αν δεν τη γλώ... Ανάλογα αν μιλάει τη γλώσσα, αν δεν μιλάει τη γλώσσα. Αν έχει κάποιο πτυχίο, αν δεν έχει κάποιο πτυχίο. Βοηθάει άμα ξέρει Σουηδικά. Εννοείται ότι ναι. βοηθάει. Ναι, ναι, ναι. Mm. ναι. Με πόσα χέρια θε να το υπογράψουμε <laughs> <και> να <πω. laughs> Αλλά εντάξει, παίζει και ρόλο ότι μιλάνε αγγλικά εδώ πέρα. Μιλάνε, μιλάνε αλλά. Δε, δεν είναι τόσο εύκολο να βρει δουλειά. Θα προτιμήσουν εννοείται το Σουηδό ή τον αντίστοιχο άνθρωπο που μιλάει Σουηδικά. Mm. Και γενικότερα. Mm. Ε, όσο πιο εξειδικευμένο είναι ένα άτομο, τόσο μεγαλύτερε πιθανότητε έχει να βρει δουλειά χωρί Σουηδικά. Αλλά και πάλι, αν υπάρχουν δύο άτομα με την ίδια ειδίκευση, αν κάποιο μιλάει Σουηδικά, θεωρείται πλάσ. Οπότε... Ναι, όντω. Αλλά μερικέ φορέ πληρώνουν yeah, κάποιον που δεν μιλάει Σουηδικά mm. λίγο πιο λίγα και τον προτιμούν. Ειδικά στο κατασκευαστικό τομέα. Υπάρχουν πολλοί που δεν μιλάνε Σουηδικά και του προτιμούν. Mm -hmm. Γιατί του πληρώνουν λιγότερο. Αυτοί, mm -hmm. αυτοί, αυτοί μπαίνουν συνήθως όμως από εταιρίες ε, που λέγονται στα σουδικά Μπε Μάνιξ Φορε Δηλαδή είναι εταιρίες που νικιάζουν προσωπικό mm -hmm. Το το προσωπικό mm -hmm. σε άλλες εταιρίες που κάνουν κατασκευές Όχι, mm -hmm. τι ακούγεται Μπορεί και να είναι... είναι οι κατασκευές λοιπόν, δεν ξέρω θα το ακουστεί Μου ρίχνουν το σπίτι <laughs> Αν είμαστε και σε καινούριο <laughs> <στουδιο> Αν <σήμερα. laughs> είμαστε και σε καινούριο στούντιο σήμερα να πούμε Mm -hmm. Τα αρχετικά εφέ του καινούριου στούντιο. Και εκεί μπορεί να γραφεί ηλεκτρονικά ή πρέπει να βρει την αντίστοιχη εταιρεία. Συνήθω γράφει ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικά. Mm -hmm. στο site να το βρίσκει. Mm -hmm. ναι. Και σε καλούν για συνέντευξη και πας και... Ναι, ναι, ναι. <συναι> σε καλούν σε, με συνέντευξη, σου δίνουν ρούχα, σου δίνουν εργαλεία, τα δίνουν όλα. Και τι δουλειέ μπορεί να βρει μέσω αυτών των εταιρεών. Ξέρω ότι είναι όλε σχεδόν οι εταιρείε. Ε, κατασκευαστικέ. φτιάχνουν σπίτια. Οικοδομή, Ξέρω, ξέρω κάποιε ελληνικέ εταιρείε που ιδιοκτήτησαν την Έλληνα. Εννοεί σου ειδική εταιρεία την οποία την έχει στη Έλληνα, Ακριβώ. Θέλετε να σα πω εγώ τι δουλειά έκανα όταν ήρθα στη Σουηδία. Για δε. Δεν είχε πολύ πλάκα. Λοιπόν, πριν 5-6 χρόνια περίπου που ήρθα στη Σουηδία, έψαχνα στο Ιντερνετ. Καταρχήν είχα πάρει λίστα με όλα τα ελληνικά εστιατόρια. Ναι. Και λέω ρε παιδί μου, σερβιτόριο. Πόσο δύσκολο επάγγελμα να είναι. Βρήκα ένα μαγαζί ελληνικό στο Sun Biberi. Και είπα ότι δεν έχω δουλέψει αλλά θα ήθελα να βοηθήσω Και όντως με πήρανε Παιδιά το μαγαζί μου ήταν γεμάτο Ήταν γεμάτο <laughs> Δεν υπήρχε καρέ <laughs> Και ο κόσμος θα έτρεχε πάνω κάτω πάνω κάτω. Εγώ πιστεύω ότι ήταν πολύ εύκολη Είναι πολύ εύκολη η δουλειά του σερβιτόρου Πόσο <laughs> λάθος παιδιά έκανα Παιδιά <laughs> όσοι είναι πραγματικά Σα παραδέχομαι. <laughs> Έχω δουλέψει <laughs> στην Ελλάδα, μετράει. Γουάω. Wow. Σα πω ότι πήγαινα λες, και με πεντάχρονο που κρατάει ένα ποτήρι και φοβάται ότι του πέσει. Ήτανε πολύ δύσκολο. Μετά. Τι άλλο, μετά ήμουνα, βρήκα μια εταιρεία που αναλαμβάνει να καθαρίσει το χιόνι από τι σκεπέ των σπιτιών. Η mm. Παναγία μου του έβλεπα τώρα το Νοέμβριο, οπότε έχει χιονίσει πολύ ροπεδωμένο. Yeah. Λέω πάει θα πεθάνει κανένα και θα τρέχουμε. Ασύμπα <laughs> <laughs> <Άστομα με έψανε. laughs> <laughs> Εμένα μου αρέσουνε αρέσουν τα ύψη, η αλήθεια είναι και θα ήθελα πολύ να δουλέψω, αλλά εκείνη τη χρονιά δεν είχε χιονίσει. Και... Γιατί θα σε θα, θα νε, θα πάνω και έχεις δει τι έχουν έχουν περισσότερες σκοδομές εδώ μέσα, όχι εδώ μέσα Μ' αρέσουν Έχει. τα έξι Τι άλλη δουλειά έκανας? Τι άλλη δουλειά έκανα mm -hmm. ε, Μετά ξεκίνησα να ψάχνω πιο συστηματικά mm -hmm. πάνω στο τομέα μου Εμ, αλλά βρήκα κάτι αντίστοιχο, όχι τόσο συγκεκριμένο που έπρεπε να, θα έπρεπε να σπουδάσει. Και σιγά σιγά δούλεψα σε κανονική εταιρεία, κανονικό οχτάωρο. Mm -hmm. Στην αρχή με αγγλικά, μάθε να τα σου δει Και σιγά σιγά τώρα είμαι στη δουλειά που θέλω και είμαι πολύ χαρούμενο γι' αυτό. Και πρέπει να πω σε όλον τον κόσμο ότι παιδιά, εντάξει, γίνεται. Δεν είναι υπερβολικά δύσκολο. Ξεκινήστε με κάτι απλό. Θα γνώρισετε κόσμο, θα γνώρισετε φίλου άτομα που θα σας βοηθήσουν θα, βοηθώ, θα μάθετε τη γλώσσα θα είσαστε κοντά σε κόσμο κοντά στο περιβάλλον της εργασίας σας mm. Mm -hmm. και θα σας βοηθήσει mm -hmm. Mm -hmm. Παίζει ρόλο δηλαδή, για το μέτρο mm -hmm. το Δίκτυο. η mm -hmm. mm -hmm. ε, Εννοείται, yeah. παντού, παντού παντού yeah. παίζει ρόλο πόσους γνωριμίες και αν έχει γνωριμίες yeah. Αλλά όχι το μέσο. Εντάξει, Σχετικό, είναι αυτό, σχετικό είναι, είναι αυτό. Δηλαδή Γιατί και... να λαδώσω θα με πάρουν στη δουλειά. Όχι ή... να λαδώσει, αλλά παίζει και εδώ το, το μέσο του λέμε ότι είναι αυτό, είναι εκείνο και. Ναι, ε, φυσικό δεν είναι. είναι και. Ε, είναι, φυσικό, είναι. είναι Φυσικό, είναι ανθρώπινο. Τι άλλε δουλειέ ε, μπορεί να κάνει κάποιο όταν έρχεται εδώ, δηλαδή χωρί ειδίκευση, χωρί να ξέρει τη γλώσσα. Ξέρω για παράδειγμα, υπάρχουν κάποιε εταιρείε στι οποίε πα και μοιράζει χαρτιά. Έχει αρχίσει το άλλο κάτι με τα εστιατόρια delivery. που. Ναι, εν delivery. Τι σημαίνει, δεν, δεν έχω δουλέψει πάνω σε αυτό, όχι. Ούτε κι εγώ. Αλλά, ναι. Συγγνώμη, ξέρω... ξέρω ένα άτομο που δουλεύουν σε τέτοια εταιρεία. Okay, Παίρνουν την παραγγελία, νομίζω, mm. από το εστιατόριο και το πάνε με το ποδήλατο okay. σε αυτό το κρύο εδώ πέρα. <laughs> το πολικό. Γιατί έχω ακούσει κάτι πολύ άσχημα πράγματα. Ότι είναι μαύρη εργασία, ότι είναι συνθήκε γαλέρα. Όχι. Καλά, ότι... όχι. Θα λάψω, είναι έτσι, όχι. <laughs> δεν ξέρω. Για να δεν, είμαι, δε, δεν έχω δουλέψει έτσι σε τέτοια εταιρεία. Mm. Σε delivery είχα δουλέψει delivery εφημερίδα, Πιανότε. Delivery εφημερίδα. Α, οκ, κατάλαβα. Μοιάζει. Κατάλαβε. <laughs> ah, okay. mm -hmm. Η πιο κα κακοπληρωμένη δουλειά που έχω κάνει ποτέ. Είναι mm. για μικρά παιδιά βασικά. Είναι για τα παιδιά που κάνουν σχολείο και θέλουν να δουλέψουν το Σάββατο. Γιατί έδειξε σε μένα. <laughs> έχω τελειώσει το σχολείο, εντάξει. Α, mm -hmm. mm -hmm. <laughs> Πριν πόσα χρόνια. Πριν δεν δεν σα ενδιαφέρει, μην απαντήσει. Δεν σα ενδιαφέρει, <laughs> δεν τα ρωτάμε αυτά. Πριν δύο και πάω στα τρία, έτσι. Δεκαετίε. Ήθελα <laughs> <laughs> <laughs> να πω, το πιο, το πιο κλασικό εγώ που ακούω είναι το καθαριστή mm. στι οικοδομέ. Στέντα. Στέντα, δεν χρειάζεται ούτε σου ειδικό ούτε αγγλικά. Είναι μια εύκολη δουλειά για αρχή, <laughs> για ένα περσού νούμερο, ίσω. Δεν είναι τυχαίο ότι περισσότεροι <σχέλετε> Έλληνε <σχέλετε> έχουν εταιρείε καθαριότητα <σχέλε στη Στοκόλμη. Δεν είναι τυχαίο, όχι. Ναι, Γιατί πολύ καλά. Είμαστε πολύ τη καθόλου. Εννοεί ότι έχουν νο. δουλέψει το 60 που ήρθανε περίπου οι περισσότεροι Έλληνε, ε, Ξεκινάνε να δουλεύουν και μετά ήταν ότι υπάρχει, υπάρχει δουλειά mm -hmm. και αποφάσισαν να ανοίξουν τη διάρκεια του εταιρείε. Mm -hmm. Και πιο εύκολο να βοηθήσουν του υπόλοιπου Έλληνε που έρχονται. Για mm -hmm. να του εκμεταλλεύουν. Mm -hmm. Σχετικά η πρώτη μου δουλειά σχετικά ήταν καθαριτέ mm -hmm. οικονομία. Mm. Αυτό. Υπάρχουν και τα δύο από αυτά που έχω ακούσει τουλάχιστον δηλαδή, ότι υπάρχουν και αυτοί που βοηθάνε πραγματικά και αυτοί που εκμεταλλεύονται δυστυχώ. Mm. Θέλω να ελπίζω ότι είναι η μοιοψηφία, δεν είναι αυτοί που εκμεταλλεύονται Δηλαδή εμένα προσωπικά άνθρωποι με έχουν... οι άνθρωποι που έχω γνωρίσει με έχουν βοηθήσει Και εμένα παρομοίως, ευτυχώ. <Συκλουσίου> <Συκλουσίου> <Συκλουσίου> ναι, αυτό ξέρω ότι υπάρχουν και πολλές εταιρείε, ελληνικές εταιρείε. Ελληνικές εταιρείες. Όχι ελληνικές, ακριβώς που τι έχουν Έλληνες. Ιδιοκτήτες Έλληνες. Ιδιοκτήτες. Στην οποία εκεί είναι μια αρχή που μπορείς να κάνεις. Mm. Μπορεί να κάνει κάποιος. Αν δεν έχει κάτι άλλο να κάνει. Αν δεν γνωρίζει γλώσσα, αν δεν ξέρει αλληλικά. Ναι. Αλλά πάμε. μην μείνετε εκεί. Δηλαδή υπάρχουν τόσο πολλά πράγματα στο να κάνει ο άνθρωπο εδώ. Έχω μια συμβουλή να δώσω σε όσου ξεκινάνε και... Θα κάνουν συμβόλαιο σε εταιρεία, mm -hmm. γιατί δεν φαντάζομαι καμίστος δεν θα κάνει συμβόλαιο, έτσι. Να μην έρχεστε να δουλεύετε μαύρα, ε, όχι να... τα ελληνικά που ξέρουμε, άντε. Ναι. Να είναι η εταιρεία που είναι γραμμένη στο... σε συλλογη... συλλογική σύμβαση. Collective of Tals, τα σουηδικά. Mm -hmm. Γιατί τότε έχουν αρκετά δικαιώματα παραπάνω mm -hmm. και τους βοηθάει πάρα πολύ. Να το, να το κάνουν. Και το ποιο είναι τώρα το νομικό πλαίσιο, ξέρουμε τίποτα γι' αυτά. Ε, δηλαδή, έρχεται κάποιο εδώ θέλει να δουλέψει. Δεν έχει χαρτιά, δεν έχει προσωπικό αριθμό που, λέμε, που λέγαμε στην προηγούμενη κομπή Έχουμε εντωμεταξύ να πούμε και κάποια πράγματα αργότερα. Δεχτήκαμε κάποια σχόλια, ερωτήσει. Και θα, θα τα πατήσουμε, θα πατήσουμε... όλα ή τουλάχιστον από αυτά που mm -hmm. μπορούμε στα περισσότερα. Πολύ ωραία. Αλλά γνωρίζουμε κάτι για το πλαίσιο, ποιο είναι, δηλαδή πώ έρχεται κάποιο να δουλέψει, ε, Τι σημαίνει ακριβώ. <laughs> Ε, λογικά θα έρθει, θα πάει μια βόλτα από την Skatteverket Τις. Δηλαδή είναι η εφορία της Σουηδίας mm -hmm. Και θα πει ότι θα θέλω να δουλέψω, θα μου δώσετε ένα προσωπικό αριθμό Έχω κάνει συμβόλαιο, οκτάωρο ε, Υπάρχουν δύο αριθμοι νομίζω έτσι δεν είναι ε, Είναι ο προσωπικός ο person που λέμε Και υπάρχει και ένα άλλο που σου δίνουν ε... Σαν προσωρινό Ναι Μ, Για να μπορεί να εργαστεί. Mm -hmm. Καλύτερο να μιλήσουν με την εφορία πάνω σε αυτό Άμα υπάρχει το συμβόλαιο της εταιρεία, το δίνουν αμέσω. Δηλαδή θα πάει στην εταιρεία και θα κάνει συμβόλαιο και θα το δείξει αυτό στην εφορία. Και η εφορία θα μιλήσει με τον εργοδότη, θα, θα έρθουν σε συνεννόηση και θα πάρουν πολύ εύκολα ένα προσωπικό ρυθμό. Αυτά, τι άλλο. Ε, να πω πάντω ότι εγώ σαν το μικρό τη παρέα, γελήτηπη και οι δυο σα. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλέ δουλειέ στι οποίε μπορούν να κάνουν και παιδιά στην ηλικία μου. Ή... Ακόμα και πιο μικρή. Εδώ πέρα στη Σουηδία. Τι νοεί, Πώ το θέλει έτσι. Ε, υπάρχουν μερικέ δουλειέ στι οποίε μπορεί να κάνει παιδιά, Τι είναι αυτό. Θέλω να πω ότι μπορεί να. Ναι, συγγνώμη. Δεν Μπορεί να βγει έξω και να κάνει το παιδί, ρε παιδί, Μην σε πληρώνουνε. και εγώ, Θέλω και εγώ. έλα, Έρα. Κλείνω. Όχι, εννοώ ότι εδώ πέρα στη Σουηδία συγκεκριμένα δουλεύουν από πολύ μικρή. Ξεκινάνε από σχετικά να μικρή ηλικία, δεκατέσσερα... Δηλαδή αλλά... έχουμε παιδική εργασία στη Σουηδία! Τι, τι γίνεται τώρα! <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Ας πούμε Που μια ηλικία... να τα βάλω, τα σίδερα τώρα για έπα... Είμαι, είμαι, είμαι πιασμένη, ρε, Συγνώμη. Να... Ναι, Το ναι, μικρός παρέα. Βόλει. το μικρός Είχα... Είχα και τη πάντων... Μπορεί να ξεκινήσει κάποιο, ας πούμε από εδώ μια ηλικία των 15 χρονών και να δουλεύει ακόμα και στο μάρκετ, σε καφέ, mm. είναι πολύ mm. συνηθισμένο εδώ πέρα και δικά καλό κέριο όταν έχουν ελεύθερο χρόνο να το mm. κάνουν αυτό. Αλλά παίζει και ρόλο τι ηλικία έχει για το τι μισθό θα πάρει mm. σε μια δουλειά. Okay. Α πούμε, εγώ μπορεί να την ίδια με το χρ... να κάνω την ίδια δουλειά με το χρήστο, αλλά εγώ θα παίρνω λιγότερα από το Χρήστο λόγω ηλικία. Τον άλλο το Χριστό και μένα είναι πιο μεγάλο. Αυτό. Πού. Ναι? <laughs> <laughs> <laughs> mm. <laughs> mm. Οπότε μην απογοητεύεστε οι πιο μικρές ηλικές για το θέμα μισθού, είναι θέμα... Εμπειρίας. Αλλά το θέμα είναι ότι ο φόρος σου είναι ίδιο. Η ίδια φέρεση, είναι για όλους, δεν είναι... Ε, κάτσε, είναι 30%, Λέει. έτσι δεν είναι. Να, ε, στο το, 30 στο... ναι, το 30% όμως θα είναι διαφορετικό ποσό στο μισθό το δικό σου ε, ναι, και αλλά... διαφορετικό στο μισθό το δικό μου. Ναι, σίγουρα, αλλά εσύ, Α, αν δουλεύουμε το ίδιο mm. ωράριο, κάνουμε την ίδια δουλειά, εσύ θα πάρει περισσότερα λεφτά mm. Και με μείωση του φόρου. Εντάξει. Εμένα όταν μου μειώθηκε ο φόρο πρώτη φορά, μου έρθει να τα πάρω όλα στο κρανίο! Αλλά τέλο πάντων δεν το έκανα γιατί είμαι ήρεμο, παιδί. Σταμάτησε το σχολείο γι' αυτό. Τι σταμάτησε το σχολείο. Αμά, υπάρχει σχολείο δεν έχει τόσο μεγάλο φόρο. Μα πώ να πάω σχολείο, δεν μπορώ δεν έχω το δικαίωμα. Θα Ναι. Υπάρχει μια ιστοσελίδα στο ίντερνετ η οποία λέγεται learnstatistic.esy που Πόσο, πόσο είναι ο μισθός σε διάφορα επαγγέλματα, ανάλογα με την ηλικία. Έχουν στατιστικά ε, γραμμένα ε, σε διά, διάφορα παραδείγματα. Οπότε ο καθένας μπορεί να κοιτάξει. Mm. Και ε, ε, ε, στην Σουηδία μιλάνε ε... ε... ε... ε... ε... σε ένα ποσό πάντα μαζί με τον φόρο. Δεν μιλάνε καθαρό, καθαρό το ποσό. Δηλαδή μικτά. Ναι, αλλά καλύπτουνε ένα... σχεδόν τα πάντα, έτσι. Εννοώ ασφάλειο. Σου δίνουν ένα ασφάλειο, ρε παιδί μου. Ναι, υπάρχουν παροχέ. Η φορολογία είναι μεγάλη, αλλά υπάρχουν πολλέ παροχέ. Όχι, ναι, ναι. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Είναι, είναι, είναι. Α, δικιά μου παίρνει 30%. Αχ! Δεν αισθάνεσαι χαρούμενοι και περήφανοι που προσφέρει το κοινωνικό σύνολο. Παίρνει 30% από σένα και μετά το δίνουν στο συνάνθρωπο, στον συμπολίτευο. Όχι, όχι. Τουλάχιστον ξέρει ότι σου πάρουν τόσα. Mm. Α πούμε mm. στην Ελλάδα, για παράδειγμα <χει> ξέρεις, ξέρεις πόσο φόρο θα σου πάρει το επόμενο μήνα, την επόμενη μέρα, την επόμενη εβδομάδα Ρε εδώ μπορεί να σου πάρει και, χρο... μπορεί να σου πάρει και φόρο για αυτά που έχει δουλέψει πέρσι Δηλαδή και πάει και αναδρομικά, <χει> άστο τώρα, δεν πειράζει λοιπόν <χει> <χει> ναι. Πότε ξέρουμε Όχι, όχι εντάξει, είμαι... oh, δεν μπορώ να πω Είναι μια χαρά εντάξει και ίσα ίσα και οι ώρε που δουλεύω Και βάσει το ωράριο και... Τη δουλειά που κάνω εγώ, είμαι πολύ ευχαριστημένη, ίσα είναι όλα, όλα καλά. Πού είπαμε ότι δουλεύεις, Νίτα. Δεν <laughs> <laughs> θα μάθεις ποτέ. Είναι τραγουδίστρια, Δήμητρα. Πόσο πόλεσα και κλαψιά. Ναι. <clears throat> Αλλά για, την, για τη δουλειά μπορούμε να πούμε για κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα, να δώσουμε καμιά πιο πρακτική συμβουλίκημα δηλαδή. στα παιδιά. Υπάρχουν ευκαιρίε για κάτι καλύτερο. Αρκεί να, να θέλετε να προσπαθήσετε. Συμ. Και το βασικό είναι να μην φοβηθείτε τη γλώσσα. Η γλώσσα είναι η λύση σε όλα τα πράγματα, θεωρώ εγώ. Και έτσι η Δήμητρια είπε τη φίλη. Τι πει, είναι. Πει. Μην φοβηθεί, να φοβηθεί, μην... Να μην φοβηθεί τη να γλώσσα, να μάθει τη γλώσσα, να τη γλώσσα ή να βρει μια δουλειά στα Σουηδικά. Έτσι, όμως, τότε, έτσι μαθαίνει τη γλώσσα. Εγώ ε, έχω έτσι. δει μεγάλη εξέλιξη από τότε που άρχισα να δουλεύω γλω... πάνω mm. και στο... mm. στα Σουηδικά κτλ. Πάρα πριν, που δεν mm. τα μιλούσα. Έτσι είναι. ήταν μόνο από το σχολείο και τα Σοφή τα... κουβέντα από μικρό Σοφή παιδί. Σοφή κουβέντα από μικρό παιδί. Μικρό παιδί και πίνεις καφέ. Ας το κάτω, ας το κάτω. Mm. Θα σε διώξω από το σπίτι. Από το στούντιο. <laughs> <studio. laughs> από το στούντιο. Από το στούντιο, γιατί είμαστε επαγγελματίε και έχουμε στούντιο. Τώρα δελασμένοι. Το βασικό δεν είπαμε. Mm. Το πρώτο βήμα που κάνει κάποιος, α, εφόσον έχει προσωπικό αριθμό. Και δεν έχει δουλειά, είναι να γραφτεί στο Arbets Τι είναι αυτό? Το Arbets for Το οποίο είναι? Το οποίο είναι το γραφείο ευρέωσεω εργασία. Κάτι αντίστοιχο, το το πούμε έτσι. Ακριβώ. Ο AEV. Ο AEV, τι είναι. Το οποίο υπάρχουν γραφεία σε κάθε πόλη, υπάρχει σελίδα στο Ιντερνετ που μπορεί να γραφτεί κάποιο. Υπάρχουν ε, άνθρωποι μέσα που βοηθάνε Πας, θα έχει θα έχεις το προσωπικό σου Άνθρωπο που θα σε βοηθήσει και θα, σε, θα σου δώσει τα πρώτα βήματα για να, για να εργαστείς Το έχεις χρησιμοποιήσει? Ναι, το είχα χρησιμοποιήσει ήταν, ε, ήταν ο τρόπος που βρήκα την ε, δουλειά Όταν ξεκίνησα την πρώτη μου δουλειά, πρώτη δουλειά. Mm -hmm. Ναι, οπότε παιδιά κανέ το, βοηθάει πολύ και υπάρχουν μέσα πολλές αγγελίες mm -hmm. Δηλαδή μπορείς να δεις αγγελίες Ακόμα και να μην είσαι γραμμένος Μπορείς να δεις αγγελίες και να πας Να τους πάρεις ένα τηλέφωνο Να στείλεις ένα μήνυμα Και να τους πεις Α βρήκα την αγγελία σας mm -hmm. Αλλά μια συμβουλή μου είναι να, γραφτείτε, να ψάχετε να βρείτε Αυτές τις εταιρείες που νοικιάζουν Που νοικιάζουν κόσμο Γιατί θα πάτε μέσω αυτών την αρχή θα είναι... Όχι τόσο καλός ο μισθός, αλλά θα μπείτε μέσα στο κύκλωμα, θα γνωρίσετε πώς γίνεται τη δουλειά, θα γνωρίσετε κόσμο και θα γνωρίσετε και άλλες εταιρείες. No, no. Ah, Επίσης υπάρχουν πολλές εφαρμογές εδώ πέρα στη Σουηδία, στις οποίες κάνεις ένα προφίλ, γράφεις, δίνεις το βιογραφικό σου και καλά μέσα, Γιατί δίνεις τα στοιχεία σου και μπορεί ο... Το αφηρητικό τη εταιρεία είναι αυτό που ψάχνει να βρει κόσμο, να μπει, να... η εφαρμογή να κάνει κατά κάποιο τρόπο να στείλει τι πληροφορίε και ότι έχει αυτά που χρειάζεται η εταιρεία, και αυτό μπορεί να κοιτάξει το προφίλ σου. Mm -hmm. Και με ένα, α πούμε, like, ότι λέει ότι ενδιαφέρομαι, και έτσι κλείνεται και στην εντύπωση. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια εδώ πέρα. Α κάνει παράδειγμα. Το LinkedIn είναι αυτό. Υπάρχουν ελληνικοί Υπάρχουν παιδικοί σταθμοί, Ναι, υπάρχει το μελισάκι. Το μελισάκι. Ναι, εκεί πήγε η αδελφή μου. Εντάξει, δεν mm. yeah, <laughs> είναι Είναι βοήθεια σε, σε κόσμο που mm -hmm. θα θέλει να πάει το παιδί του σε ελληνικά νηπιαγωγείο ή κάποιες δασκάλε που είναι νηπιαγωγοί και θέλουν να εργαστούν. Μπορούν να απευθυνθούν σε αυτούς Ντάξει, παιδιά, Να πούμε απλά ότι το ζήτημα τη εργασία προφανώ είναι προσωπικό για τον καθένα. Ο καθένα από εμά έχει διαφορετικέ εμπειρίε, διαφορετικά βιώματα, διαφορετικό τρόπο με τον οποίο βρήκε δουλειά. Ή, τι είδο δουλειά θα βρει πάλι εξαρτάται από τι συγκυρίες, από τα προσόντα σου, από τι μονοειμίε, από όλα αυτά. Εμεί εδώ δίνουμε γενικέ συμβουλέ, έτσι ε, ναι, δεν είναι. Συμβουλέ. Τώρα δίνουμε και τη δικά μα ναι, άποψη. Ε, αυτά, που αυτά που ορίζουμε. έχουμε ζήσει mm -hmm. στη Σουηδία και αυτά που έχουμε περάσει. Προφανώ <laughs> μπορεί να είναι η μισή αλήθεια. Μπορεί να είναι και όλη η αλήθεια. Δεν έχουμε σίγουρα στόχο την παραπληροφόρηση. Και είστε πρόσδεκτοι, δηλαδή στείλτε μας. Στείλτε μας. Ναι, το μας... ξύλο, στείλτε κλωτιές. Με γράφος να μας παρακώσετε στο ξύλο, άμα <laughs> ακόμα έκανα εμπλάκι. Όχι, λοιπόν. Ε, στείλτε μας σχόλια σε mail και τα λέω όπως κάνατε ήδη και θα περάσουμε σε λίγο αυτά. Και πείτε μας ιδέες ή τι θέλετε να μάθετε ή τι έχουμε κάνει λάθο, τι να διορθώσουμε, τα Ήταν πολύ ωραία τελικά. Δεν το περίμενα να πω την αλήθεια μου. Δεν περίμενα να έχουμε ανταπόκριση, καλή ανταπόκριση από το πρώτο κιόλας επεισόδιο. <laughs> και Μικρή είχαμε... και ανόητη. Okay. <laughs> να, ελπίζω να, ακούγεται... <laughs> να ελπίζω να ακούγεται το ξύλο. <laughs> είχαμε ανταπόκριση, είχαμε ερωτήσεις αρκετέ. Είχαμε ενημέρωση κιόλας για κάποια παραπληροφόρηση που δώσαμε. Η οποία ήταν, η οποία ήτανε, μπορείτε να διαβάσετε σουηδικά και χωρί περσού Είναι το μόνο πράγμα που νομίζετε. Να γραφτείτε στο σχολείο. Εγώ φταίω. Να διαβάσουν οι σουηδικά. Χωρίς εγώ εγώ σα παραπληροχώρησα. Εγώ αναλαμβάνω. Πριν ευθύνη. Ευθύνη. Να διαβάσουν οι σουηδικά στο SFE, α πούμε. Να ευχαριστήσω κυρίω τον φίλο μου τον Άσο για αυτό που μα είπε ότι σαν πολίτε από χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχετε mm. να αρχίσετε τα σουηδικά στο SFE που την ευθύνη έχουν οι Δήμοι. Έστω και αν, και αν δεν έχετε προσωπικό αριθμό, σύμφωνα με τον νόμο του παιδιά Σκού, λέγεν, κεφάλαιο 22, παράγραφος 13 και κεφάλαιο 29, παράγραφος 2. Αυτή την πληροφορία μου την έδωσε και η κυρία Δήμητρα. <laughs> Μέσα σε email. Ευχαριστούμε, Νάσο. Ευχαριστούμε, κυρία Δήμητρα. Αυτό άλλαξε από το 2015 ισχύει αυτό. Οπότε άλλαξε από το 2015. Ε, γι' αυτό δεν το ξέραμε, ρε. Γι' αυτό. Ρε, παιδιά. Τάξι, λοιπόν. oh. Οπότε, παιδιά, στείλτε. Ναι, Ένα τύπε επίση, mm. ε, εσεί που θα πάτε Απλά με το, το διαβατήριό σα στο, στο κέντρο του SFE, εκεί πέρα που μπορεί να γραφτεί. Στο Δήμο του ο καθένα, έτσι δεν είναι. Ναι, αντίστοιχα mm. σε ποιο Δήμο είναι ο καθένα και θα πάτε με το, διαβα, το Ευρωπαϊκό Διαβατήριο. Οι ταυτότητε δεν πιάνονται. Γιατί ρε παιδί μου, αυτό έχουμε εξαιρετικέ ταυτότητες Γιατί τον άλλο δυνάμει φορά το ρωτήσανε δεν την έχει φτιάξει μόνο του <laughs> Αλήθεια. Ναι, ναι, ναι, όμως, ναι. Mm. Έλα, θα τι αλλάξουν για τι δικέ μα ταυτότητε, τι Έρχεται, έρχεται. Ετοιμαστείτε να πληρώσετε πάλι. <ΣΠΣ> λοιπόν, τι μα είπε και κάτι άλλο, μα είπε η κυρία Δημητράη. Ναι, κυρία Δημητρά. εγώ είμαι η πιαγωγό, λέει οπότε μια χαρά, α ρωτήσει το μελισάκι. Μας γράφει η Δήμητρα ότι. <ΣΣΣ> τι έγινε, έφυγε το κυρία Χρήστο. Έφυγε το κυρία. <ΣΣ> αφού έχει τελείως το μεταφιακό τη κοπέλα, δηλαδή στην ηλικία μα πετάνε. Για μην μπερδεύουμε Στην ηλικία τη δικιά μου. Στη δικιά σου δεν πρόκειται να Ρε. Μα γράφει η Δήμητρα ότι ο φίλο τη ασχολείται με επισκευέ υπολογιστών και λοιπά. Και έχει τελειώσει κάποιο δημόσιο. σω να ήταν καλό να αναφέρουμε ότι μπορούν να φέρουν. Ποια είναι αυτή η διαδικασία, Νομίζω ότι δεν έχει κάνει χρυσό. Φέρνει τα χαρτιά σου, σου ναι. και τα πα σε μια υπηρεσία εδώ πέρα που τα αναγνωρίζουν. Αλλά είναι διαφορετική η υπηρεσία. Ανάλογο αν θε ανάλογο, ανάλογο το επάγγελμα, αν, αν έχει κάποιο πανεπιστημιακό χαρτί. Οπότε, ναι, η σελίδα ποια είναι. U-H-R.E-A-S-E uh, mm. Και από εκεί σε παραπέμπει ανάλογα με το επαγγελμά σου και τα λοιπά. πού θα πρέπει να απευθυνθεί. Mm. Ναι. Ακριβώς Ωραία. Και αυτό είναι για ε, αναγνώριση των προσόντων. Α, αναγνώριση τυχείου βασικά. Τυχείου ή τέλος πάντων είναι για ε, να σου δώσουν μια απόφαση σε τι σου ειδική εκπαίδευση αντιστοιχεί το ε, δίπλωμα ή το πτυχίο που έχει. Ναι. Ακριβώς mm. Επίση για τα σπίτια, δυστυχώ στην ουρά δεν μπορεί να γραφτεί. Στι ουρέ που είπαμε στο προηγούμενο, στο προηγούμενο επεισόδιο, δεν μπορεί να γραφτεί χωρί περσού νούμερο. Οπότε η μόνη λύση για, για εσά που θα έρθετε χωρί περσού νούμερο ή χωρί κάποιον να έχετε εδώ, η μόνη λύση είναι τα site τα οποία μπορεί να βρει εκεί μέσα. Ιδιωτικέ αγγελίε. Ιδιωτικέ αγγελίε οι οποίοι νοικιάζουν τα σπίτια του. Mm. Αυτό που λέμε εδώ πέρα δεύτερο χέρι. Το οποίο είναι επικίνδυνο, αλλά είναι και η μόνη λύση νομίζω. Ναι, αλλά μην, μην στείλουν χρήματα μην Ναι, σίγουρα έτσι. Να δείτε το σπίτι, όπως είχε πει ο Χρήστον την άλλη φορά Να δείτε το σπίτι και να ε, ζητήσετε συμβόλαιο Και γενικότερα Μας έχει στείλει η Δήμητρα κάποια site Αυτά τα site είναι ο, αντίστοιχα, με τη, αντίστοιχα με τα Αντίστοιχα με τα Πραγματικό Αυτός βγήκε στη φάρα <laughs> Αυτά τα site είναι Αντίστοιχα με τα site αγγελιών Που ξέρουμε από Ελλάδα είναι, ε, Δεν είναι κάτι επίσημο Δεν, ε, δεν είναι Μια ερώτηση αφορά person number, αν τυχόν βρω πρώτη εγώ δουλειά και το πάρω, γνωρίζετε. Εδώ παιδί μου, φέρε το καφέ εδώ, το άφησε το <laughs> εδώ, τα ποτήρια, ναι, ευχαριστούμε. Γνωρίζετε, αν μπορεί μέσα μου να το πάρει και ο φίλος μου, ο Σάμπο μου. Τι έχουμε μου για το. Η απάντηση είναι εφόσον δουλεύει, εφόσον έχει person νούμερο και εφόσον μπορεί να παραμείνει στην Σουηδία για πάνω από ένα χρόνο. Η Δήμητρα. Ναι, mm -hmm. τότε μπορεί και το oh, ο φίλος okay. της... Ε, να έρθει, ε, να μείνει μαζί τη, να πάρει person number, να πάρει άδεια παραμονή, Αλλά πρέπει να αποδείξουν ότι μένουν μαζί πριν, ε, πριν έρθουν στη Σουηδία. Mm. Δηλαδή πρέπει να αποδείξουν ότι μένουν μαζί ή να είναι παντρεμένοι. Στην Ελλάδα εννοείς. Βεβαίω, στην Ελλάδα. Ναι, mm. εδώ έχουν το σάμπο και μπορούν να το... Υπάρχει το σάμπο που λέμε ότι μένω μαζί με κάποιον. Το οποίο είναι σαν σύμφωνο συμβιώσεις, Κάπως το ελληνικό. Ναι, νομίζω, ναι. Mm. Μάλ ναι, απλά ζητάνε, ζη, ζητάνε έγγραφα που αποδεικνύουν. Ίσως άμα έχουν κάποιο λογαριασμό μπορεί ναι, αυτό... να αρκεί. Ναι. Αλλά αυτό δεν το ξέρουμε όμως. Πρέπει να ρωτήσουμε τη... δηλαδή Κάθε φορά πρέπει να ρωτά τι υπηρεσίε. Επίση, καλούμε όποιον έχει κάτι να πει γι' αυτό ή όποιον έχει, μπορεί να βοηθήσει να μα στέλνει για να ενημερώνουμε και εμεί του ανθρώπου που μα ρωτάνε. Γιατί mm. όντω ήταν πολύ εξειδικευμένε οι ερωτήσει που μα έστειλε η και πραγματικά μακάρι να μπορέσουμε, μπορέσουμε να τη βοηθήσουμε έστω και λίγο. Αυτή η απάντηση που έδωσα εγώ είναι μέσα από το site τη εφορία της Σουηδία. Μια ερώτηση. Από το Facebook. Μα έστειλε ο Βασίλη. Ο Βασίλη, από πού είναι ο Βασίλη. Ρε πείτε μα από πού είστε έτσι, να στέλνουμε χαιρετήματα παντού. Μα έστειλε ο Βασίλη. Τελειώνει, αρχιτέκτονας μηχανικό. Mm -hmm. Και θέλει να έρθει στη Σουηδία για πρακτική μέσω εράσμου για τρει μήνε. Καλά θα κάνει. Και ελπίζει να βρει δουλειά και να κάτσει περισσότερο. Ωραίο. Το ευχόμαστε ειλικρινά. Η ερώτησή του είναι το περσόν νούμερο που αναφέρατε, γνωρίζετε αν θα το εξασφαλίσει ευκολότερα αν και εφόσον έρθει για πρακτική. <laughs> Εγώ πιστεύω <laughs> ότι όταν έρθει η Γεράσμους δεν χρειάζεται περσονοούμε. Όχι, ε, καλυτεί... είναι θέμα σπουδών στην έτσι δεν είναι, δηλαδή σαν σπουδαστή, σαν θηλητής θα έρθει. Αν οπότε το καλύπτει το Πανεπιστήμιο. Είναι τρει μήνες, οπότε δεν είναι ο, πάνω από ένα ε, χρόνο. Δηλαδή δεν δικαιολογεί σπουδές για πάνω από ένα χρόνο. Οπότε σε αυτή την περίπτωση... Δεν το χρειάζεται κιόλα. Ναι, δεν... Ναι, τώρα δεν ξέρω το παιδί, μπορεί να το χρειαστεί αργότερα δηλαδή για να φτιάξει δουλειά, να κάνει κτλ. Αλλά μέσω του συγκεκριμένου δεν νομίζω ότι θα το δικαιούται. Ποιο μα είπε, ένα φίλο τη Δήμητρα. Οι φίλοι τη Δήμητρας μα ενημερώνουν για πολλά πράγματα. Να είστε καλά, φίλοι μου, αγαπημένοι. Είπαμε κάτι στην προηγούμενη εκπομπή, ότι χρειάζεται να έρθει για σπουδέ για πάνω από ένα χρόνο ημερολογιακό. Ναι, ο αγαπημένο μου ο Βασίλη. Άλλο Βασίλη αυτό έχουμε δύο Δήμητρες, δύο Χρ... Χριστούς, δύο Βασίλειδες προς το πανόν, ναι, ότι είναι προαπαιτούμενο να έχεις και ασφάλιση okay. από την ε, Ελλάδα, υγειονομική περίθαλψη. Ωραία, okay. okay. <laughs> ε, άρα εδώ πέρα ο Βασίλη μου είπε ότι mm. η σχολίδα σου παρέχει τα πάντα, mm. πρέπει να έχεις ασφάλεια υγείας από την Ελλάδα. Ναι, και είναι και προαπαιτούμενο, πολύ σωστά. Να τα πούμε συγκεκριμένα για τι σπουδέ για το τι χρειάζεται, Πια διακασία σε μια ένα... επόμενη εκπομπή. Ναι, ε, απλά λέει ότι ισχύει όμω ότι. Ναι, μου είπα ότι μπράβο, ισχύει ότι θε δύο χρόνια σπουδών τουλάχιστον. Ε, ένα χρόνο. Τουλάχιστον. Α, ε, εδώ λέω, Βασίλη, Ένα, ένα χρόνο. Πάνω από ένα χρόνο ημερολογιακό. Το οποίο όμω για να τον δικαιολογήσει αυτή την έννοια πρέπει να έχει για, για δύο χρόνια σπουδέ. Είναι το ένα και το αυτό. Αλλά. Σωστά λέει, Βασίλη. Ευχαριστούμε, <σπουδόν> Βασίλη, <σπουδόν> ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα πούμε καλά. Τελευταίο για την εργασία η εργασία, παιδιά έχω μια εργασία για τη σχολή, μετά άλλο <laughs> ε, α, όχι άλλη εργασία, ναι. Άλλη εργασία. Mm. Ναι, εγώ έχω κάτι να πω για τη εργασία. Και πες. πες μας. Όταν τρως φαγητό, όταν βγαίνει ένα εστιατόριο στη, στη Σοκόλμη, το μεσημέρι, είναι πολύ πιο φθηνό να φας, από δει να πας το απόγευμα ή το βράδυ. Το, το λεγόμενο λούντς. Ακριβώ. Ακριβώς. Lunes. Το βράδυ λοιπόν στη Σουηδία είναι το καλό ότι έχουν πολύ καλή μισθοδοσία. Mm -hmm. Και όσο πιο αργά είναι και, πιο... και άμα εργάζεσαι Κυριακέ, Αργίε κλπ., τότε παίρνει πολύ καλύτερο μισθό. Mm -hmm. Να το, να το, έχει υπόψη, το ε, έχετε υπόψη. Γενικά ισχύει αυτό, έχει μόνο στα εστιατόρια και. Ναι, σε όλε τι δουλειέ. Είναι πολύ, πολύ αυστηρή με το πόσε ώρε δουλεύει, με πόσε ώρε δουλεύει εξτρά και τι ώρα τη ημέρα είναι η εργασία σου οπότε μπορεί να φτάσει και διπλό μισθό και παραπάνω, mm -hmm. ναι, ναι, ναι, να το ναι, ναι, ναι, ναι. γνωρίζετε. Mm. Φίλοι μας, όταν έχετε μια κανονική δουλειά, 8 ώρο να γραφείτε οπωσδήπτω στο σωματείο. Έχετε δικαιώματα, mm. να σταθείτε στο ύψος σας. Mm. Πληρώνεις κάτι για το... το μισθό σου για το σωματείο. Ναι, σωματιόμα. πληρώνεις κάτι. Αλλά τα υπαροχές είναι... Οι παροχέ είναι μπορεί να έχει φθηνότερη φινότερα... φι... φι... ασφάλεια σπιτιού, μπορεί να έχει κάποια άλλα πλεονεκτήματα, <coughs> ασφάλεια ε, Ασφάλεια υγείας ε, δεν την επηρεάζει απλά Αυτή, μπορείς ναι. να έχεις ιδιωτική ελεύθερου χρόνου σε καλύτερη τιμή μπορεί να έχεις ευθυνότερα να ασφαλίσεις την οικογένειά σου σου δίνει κάποια απλώνε μ mm -hmm. mm -hmm. και φυσικά ε, πληρώνεις επίσης κάποιο μικρό ποσό το μήνα πληρώνεις κάποια χρήματα για το Ταμείο Ενεργίας αν είσαι άνεργο, παίρνει το 80% του μισθού σου. Εφόσον βέβαια έχει δουλέψει ένα χρόνο και είσαι γραμμένο στο ταμείο για 300 μέρε. Σχεδόν ένα χρόνο. Να ρωτήσω, για να δικαιούσε το τομείο ενεργεία που λε, πρέπει να δουλέψει ένα χρόνο ω μόνιμο στη δουλειά. έτσι. Δεν ισχύει κάτι με ορομίστη. Ισχύει και για του ορομίστε. Μετά έχει κάποιο ποσοστό το χρημάτων που δικαιούσε. Πάντα. Μπράβο. Παραγραφόμε, παραγραφόμε, πολύ Και δεν έχουμε πούμε κάτι άλλο. Αυτά! Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά. Αν είστε μουσικός, είστε πάντα και θέλετε να παίξουμε τη μουσική σας, παρακαλούμε το είστε μαζί μας. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι το Facebook και το ε, email μέχρι στιγμής. Gmail.com. Και το Facebook θα μας βρείτε στο... Project Stockholm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. yeah. Το Twitter που έφτιαξε ο Χρήστος. Ναι. <laughs> ε, <laughs> ε, ε. <laughs> το ξεχάσαμε <laughs> ποιο είναι αλήθεια. Επίσης λοιπόν στο Twitter θα μας βρείτε στο Project Stockholm. Μία λέξη, ενιαία. Ε, έχουμε και YouTube Channel, ναι, φυσικά. Ποιο είναι? Project Α, oh, <laughs> είμαστε τόσο πρωτότυπια. <laughs> <laughs> <laughs> θα περιμένουμε περισσότερες ερωτήσεις, θα περιμένουμε περισσότερα γενικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση σας. Είστε πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. <laughs> <laughs> Τι θα μιλήσουμε στην την <laughs> λοιπόν, Έκπληξ. Να πω, να πω, να πω, <laughs> να πω. Να τη γλώσσα. Να πούμε τη γλώσσα. Ρωσικά. Πώς πας από ξένας γλώσσες? Absolute! Ω, oh, πάρα, <laughs> yeah. πάρα πολύ καλά. Από ξένας γλώσσες? Ναι. Πάρα πολύ καλά. Εξαιρετικά. Γιάννης Τσέρος, Πάνος Κατσιμίχας, Hello Euro. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Να έχετε μια καλή εβδομάδα. Να έχετε μια εβδομάδα. καλή εβδομάδα. Να έχετε μια καλησπέρα. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Okay. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Hello Euro How you doing tonight? Hello Europe. Everything all right. Λοιπόν εδώ τα νέα μας Τα ίδια και τα ίδια Ατέλειωτοι χειμώνες και από καΐδια Πατρίδα λυπημένη του το σαν παλιά Εκόσι χρόνια πριν Μα θα στο πω ξανά Μην περιμένεις πια Κανείς δεν θα έρθει να μας σώσει Ότι δεν πάρεις μοναχός Κανείς δεν θα στο δώσει Πια από του φόβου τη σκία, του κάτεργου το νόμο. Την πλώρη γύρνα στο νότιο δρόμο. Σαν τα παιδιά του Πειραιά Στα ξένα πάλι εμείς Πληρώνουμε ένα πόλεμο Που δεν πολέμησε κανείς Πατρίδα λυπημένη Κανείς δεν θα έρθει να μας σώσει Ό,τι δε πάρεις μοναχός, κανείς δε θα στο δώσει. Πιέσαι απ' του φόβου τη σκία, του κάτεργου τον νόμο. την πλώρη γύρνα στο νοτιά. Αρεύει σου δρόμο, την πλώρη γύρνα στο νοτιά. Αρε, δικό σου δρόμο.